Λία αγαπητοί, εγχριστώ εχθέ εχθές ήταν μεγάλη μέρα η γιορτή της Πεντηκοστής, σήμερα πάλι μεγάλη μέρα η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είμαστε εμείς σε θέση να μιλήσουμε για το μυστήριο, το μεγάλο της Αγίας Τριάδος. Θα πρέπει σήμερα εδώ να είναι ένας βασίλειο μέγας. Θα έπρεπε σήμερα εδώ να είναι ένας γρηγόριος θεολόγος Ένας γρηγόριος παλαμάς Για να μιλήσει Για, τις, για τη σημερινή ημέρα Και για τη χθεσινή μέρα. Όμως Είναι ανάγκη να μιλήσουμε Έστω και αν δεν έχουμε τέτοιες εμπειρίες Του μεγάλου αυτού μυστηρίου Είναι ανάγκη να θεολογήσουμε Είναι ανάγκη να μιλήσουμε Εχθέ Ήτανε ορτή της Αγίας Τριάδος Γιατί Γιατί με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε εμείς και κατάλαβαν και οι μαθητέ ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πλέον ένα ξεχωριστό πρόσωπο μια ξεχωριστή υπόσταση όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Μέχρι τότε και μέχρι την ανάληψη του Χριστού δεν ήταν τα πράγματα τόσο σαφή. Ο Χριστός βέβαια μίλησε και αναφέρθηκε και για το στο Θεό Πατέρα ότι εγώ και ο Πατήρ ένα είμαστε εγώ και ο Πατήρ και σε άλλα σημεία και υποσχέθηκε ότι θα στείλει άλλον παράκλητο ο οποίος θα μαρτυρήσει περιεμού, Μίλησε ξεκάθαρα δηλαδή και για τα τρία πρόσωπα της, και για τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ενώ ο Χριστός εφανέρωσε τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα φανερώνει πλέον την Αγία Τριάδα έμαθαν, κατάλαβαν οι μαθητές ότι το Άγιο Πνεύμα πλέον είναι κάτι το ξεχωριστό, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο Τριάζ λοιπόν ο Θεός, λίγα λόγια πάνω σε αυτό το μυστήριο Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα Πολλές φορές αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όμως η Εκκλησία μας πολύ σοφά σε όλες τις ευχές της σε όλες τις λειτουργίες της κάνει σαφή διαχωρισμό μιλάει και είναι μέσα στην ορθόδοξη θεολογία ξεχωριστός ο ρόλος των προσώπων της Αγία Τριάδος επί παραδείγματι ο Θεός ευδοκεί ο Θεός θέλει και ο Υιός λέει ναι, συμφωνεί με το θέλημα του Θεού Πατρός και ο Υιός σαρκώνεται αυτός αναλαμβάνει επάνω του τη μοίρα του πεσμένου κόσμου του κτιστού κόσμου ο Χριστός σαρκώνεται, δεν σαρκώνεται ο Πατέρας ούτε το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός λοιπόν ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Πνεύμα συνεργεί Συμπαρίστατε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Χριστού Δεν σας κάνει εντύπωση η αγαπητή ότι στη γέννηση, στη σύλληψη εκ Αγίου συλλαμβάνει η Μαρία Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στην έρημο οδηγείτε από το Άγιο Πνεύμα ο Χριστός για να πειραστεί Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στη γε, γεθσιμανή όταν είναι η ώρα να πάρει τη μεγάλη απόφαση αν θα πάει ή δεν θα πάει στο Σταυρό είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα και δεν σας κάνει εντύπωση ότι τελικά πώς αναστένεται ο Χριστός μόνος Του Όχι, το λέει καθαρά μέσα Δια του Αγίου Πνεύματος το Άγιο Πνεύμα αναστένει το Χριστό Είναι όμως υψηλά τα θέματα αυτά και δεν θα επιμείνουμε αλλά το λέω αυτό τόσο για να τονίσω τη μεγάλη σημασία όλων των προσώπων της Αγίας Τριάδος και ιδιαίτερος του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, που εν πολλής λέμε ότι ο σκοπός της Ιουσιανικής ζωής τελικά είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αν διαβάσετε ένα βιβλίο με τον βίο του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ, Εκεί το λέει ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, το ότι ο Θεός είναι τριαδικός, το ότι είναι τρία πρόσωπα και δεν είναι ένα, αυτό αγαπητοί ε, μου έχει δοθεί η ευκαιρία να το ξανατονίσω πάλι εδώ μέσα. Έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή μας, την πνευματική. Δύο σημεία να τονίσω. Το ότι ο Θεός είναι τριάδα, σημαίνει ότι ο Θεός πρώτα απ' όλα είναι πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, δεν είναι μια ανώτερη δύναμη. Και ποια δύναμη είναι αυτή με την οποία εμείς θα κοινωνήσουμε και δεν θα καταστραφούμε. Είναι πρόσωπο λοιπόν ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι γνωρίζετε μέσω κοινωνίας, μέσω κάποιων σχέσεων. Όπως ο άνθρωπος ερωτεύεται ένα ανθρώπινο πρόσωπο, κατά παρόμοιο τρόπο ερωτεύεται και το Θεό. Σχετίζεται με το Θεό. Έχει ο άνθρωπος τις ικανότητες αυτές. Ο ίδιος ο Θεός τον δημιούργησε κατ' του. Τριαδικός ο Θεός. Έχουμε μέσα μας εκκλησιαστικότητα, τριαδικότητα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μόνος του. Έχει πάντα αναφορά στο συνάνθρωπο, στον πλησίον. Οι σχέσεις του ανθρώπου, επομένως με το Θεό, είναι προσωπικές. Που σημαίνει αυτό ελευθερία. Λένε οι παραθρησκείες. Δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός. Αλλά ένα πράγμα για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ταυτιστεί πρέπει να αφομοιωθεί από το Θεό να απορροφηθεί με άλλα λόγια να εξαφανιστεί Ε, αυτό δεν υπάρχει στην παράδοσή μας ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού διατηρεί ακέραιο το πρόσωπό του γι' αυτό και εμείς πάντοτε η Εκκλησία προβάλλει σταθερά το δόγμα της Χαλκιδόνος το δόγμα ότι ο Χριστός είναι ολόκληρος ο Θεός και ολόκληρος ο άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο είναι τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι τριάδα και δεν είναι μονάδα. Τι σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μοναξιά. Αυτό σημαίνει αγαπητοί ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν λέει μέσα η γραφή ο Θεός αγάπη εστί προ Θεού, μην το ερμηνεύσετε ότι σημαίνει ότι ο Θεός είναι καλός. Δεν είναι συναισθηματικό το θέμα Δεν πρόκειται περί αυτού Αλλά όταν λέει ότι ο Θεός Δεν λέει ότι ο Θεός έχει αγάπη Δεν είναι καλός ο Θεός Αλλά ο Θεός είναι αγάπη Που σημαίνει ότι η ύπαρξή του Μέσα είναι κοινωνία προσώπων η ίδια Το ίδιο του το είναι του Θεού είναι η αγάπη. Ο Πατέρας ακατάπαυστα, αενάως αγαπά τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τον Πατέρα και τον Υιό. Και ο Υιός τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση. Το ένα πρόσωπο ζει μέσα στο άλλο. Εάν ο Θεός είναι μονάδα, τότε τίθεται το ερώτημα. Ποιον αγαπάει ο Θεός και είναι αφελής η απάντηση να πούμε ότι ο Θεός αγαπάει τον κόσμο υπήρχε κάποτε που δεν υπήρχε κόσμος τότε ποιον αγαπούσε ο Θεός αγαπητοί για να υπάρχει αγάπη πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα άλλο πρόσωπο εάν δεν υπάρχει ο άλλος δεν υπάρχει αγάπη ας πάρουμε για παράδειγμα στον μωαμεθανισμό μοθεα... στον Εκεί δεν γίνεται λόγος για ιό του Θεού. Μιλούν μόνο για τον Αλλάχ. Και μάλιστα σε ένα τζαμίρ, στο τζαμί του Ομάρ, στα Ιεροσόλυμα, γράφει από κάτω «Πιστή, λέει, προσέξτε, ο Αλλάχ δεν έχει ιό». Γι' αυτό και στις σχέσεις του ανθρώπου στο μουσουλμανικό κόσμο με τον Αλλάχ δεν τονίζεται η αγάπη, δεν υπάρχει η αγάπη. Τι υπάρχει? υπάρχει η δικαιοσύνη πάνω απ' όλα στην ύπαρξη του Θεού είναι η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη όμως εάν ο Θεός είναι μόνο δίκαιος ο Θεός τότε γίνεται τιμωρός και εμπαθής όμως σύμφωνα με την παράδοσή μας ο Θεός είναι απαθής δεν έχει ανάγκη θεραπείας ο Θεός αλλά ο άνθρωπος, εμείς και από την άλλη πλευρά χωρίς την αγάπη ο άνθρωπος χάνει το πρόσωπό Του Χάνει την ανθρωπιά του, αυτό δηλαδή το οποίο έχει μέσα του, το οποίο το έχει δοθεί από το Θεό. Να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να συναντήσει τον άλλον, να βρει με άλλα λόγια τον εαυτό του. Και έτσι υποτάσσεται σε νόμους, σε κανόνες, σε κώδικες κλπ. Αγαπητοί εγχθριστώ αδελφοί. Η τριαδικότητα του Θεού δεν είναι απλώς ένα δόγμα για τα πανεπιστήμια Η τριαδικότητα του Θεού δεν είναι για ένα ορισμένο στενό κύκλωμα θεολόγων Αλλά έχει άμεση σχέση με τη συνέπεια, με τη, με τη ζωή μας την καθημερινή Από το πώς βλέπουμε το Θεό, ναι Από το πώς βλέπουμε το Θεό εξαρτάται ο τρόπος της ζωής μας Πώς χτίζουμε το ναό μας Πώς κτίζουμε τα σπίτια μας. Τι φοράμε. Πώς οργανώνουμε τη ζωή μας. Θέλετε παράδειγμα. Πάρτε έναν ναό στην Δύση. Στη Ρωμαιοκαθολική και προτεσταντική Δύση. Να δείτε ότι είναι απάβγασμα της θεολογίας τους. Πελώριοι ναοί έξω από τις ανθρώπινες διαστάσεις απρόσιτος ο Θεός. Που πρέπει πολύ μακριά από τον άνθρωπο και τιμωρός που πρέπει ο άνθρωπος να τον εξευμενήσει γι' αυτό είναι πελώριοι οι ναοί με κάτι αψίδες και με κάτι απολήξεις πάρα πολύ πελώριες ο ώστε η κραυγή του ανθρώπου μέσω όλων αυτών να φτάσει στον απόμακρο Θεό ελάτε όμως στην Ορθόδοξη παράδοσή μας στην Ορθόδοξη Αρχιτεκτονική να δείτε τον Ορθόδοξο Τρούλο πως έκλεινε ουρανούς ο Θεός και κατέβει και κάτω στη γη και όλες οι διαστάσεις μέσα στο ναό είναι στα μέτρα μας. Δεν είναι υπερμεγέθης οι διαστάσεις. Αυτό το παράδειγμα δείχνει, αλλά πάρτε και τη βυζαντινία γεωγραφία ή πάρτε και άλλα πολλά πράγματα από την καθημερινή μα ζωή να δείτε ότι όλα αυτά απηχούν τη θεολογία. Πώς βλέπουμε το Θεό. Διαφορετικά τον βλέπει και τον αντιλαμβάνεται το Θεό η Δύση, διαφορετικά τον βλέπει και τον αντιλαμβάνεται και τον βιώνει τον Θεό η Χριστιανική Ανατολή. Το δόγμα το Ορθόδοξο της Αγίας Τριάδος αγαπητή είναι το πιο πλούσιο υπαρξιακό μήνυμα που μπορεί να έχει μια φιλοσοφία και μια θρησκεία όταν όμως το δόγμα χωριστεί από τη ζωή όπως έγινε στην εποχή μας οι ιεροκήρικες δεν μιλάνε πλέον για το δόγμα μιλάνε για άλλα πράγματα όταν αυτό το πράγμα επικρατήσει όταν πάψει να εκφράζει και να φωτίζει την καθημερινή μας ζωή τότε το δόγμα γίνεται γράμμα νεκρό ήθε αγαπητοί να μας φωτίσει το Πανάγιο Πνεύμα να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας ώστε με τον αγώνα μας με την άσκησή μας, με τη συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού, να οδηγηθούμε προς το Θεό Πατέρα, δηλαδή να βιώσουμε το μυστήριο του εντριάδη Θεού. Αμήν, έτι πολλά και σωτήρια.